Γεια σου, ρε Αποστολή. Σε έπιασα με την πρώτη, δεν το πιστεύω. Τι φαίνονται οι γεμονοτσολιάδε με τι αριστερέ μάσκε. Πώ σου φαίνονται. Καλοί, άξιο ο μισθό του και ο ρόλο του θα πάνε καλά. Αληθεύουν οι πληροφορίε ότι το σύστημα σκέφτεται να διασπάσει, να διαλύσει, να εξαφανίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τη χρειάζεται πλέον. Μη γιατί αυτή τη θα κάνει τη δουλειά καλύτερα και χωρί να εξηγείται ο κόσμο. Μη με σκά. Χαρακτηριστικό τη κολοπιλάλα τη Νέα Δημοκρατία είναι η δήλωση του Άδωνη. Του Άδωνη τώρα επικαλούμε και εγώ, τέλο πάντων, Σούργιαλο και εγώ, που λέει ότι αν δουλεύει. Σκληρά ο Τσίπρας. σε ένα χρόνο θα ήμασταν εκεί που ήμασταν πριν τρία χρόνια. Το ακούσω αυτό, απανταδόρικο. Το πίσω σενάριο είναι ότι η κολοπηλάλα του είναι αυτή. Ότι μάλλον πλησιάζει αυτό. Σου λέει μην γίνει καμία μαντζέρια και έφυγα μια ανάπτυξη. Βλέπουν να αλλάζουν κάποιοι δείκτε. Σου λέει μην γίνει καμία Και φτάσουμε στην περίοδο Σαμαρά που θεωρούν ότι ήταν καλή. Την να... Εκεί έχουν μηδενιστεί πλήρω. Από τη δήλωση του Άδων, το πίσω σενάριο κρατάμε. Το φαντάζεσαι όμω να σου πω ρε, Αποστολή. Δηλαδή το 19 πότε θα νομίζει ο Τάκη Πρωθυπουργό θα τον ανεκλέξει το σύστημα μέσω των προβάτων. Ε, Φαλή... ε, κάτσε να είχε ανέξει από ο... τότε. Αν θα, θα λείπει, δηλαδή ο Κυριάκο στο εξωτερικό, τύπη χρέη Πρωθυπουργού, θα εκτελεί ο Άδωνη. Πάλι εξόρισε ο Θεονοκυριάκο. Έλεο. <laughs> <laughs> Όταν θα λείπει στο εξωτερικό για ταξίδια. Έλεγα. Α, για ταξίδια, ναι, ναι. Για ταξίδια α. χρέη θα εκτελεί. Για σκέψου το πριν φτάσουμε εκεί. Α κάτι που δεν έχω καταλάβει, ίσω. Δημιουργήθηκε ο ΕΑΜ, πήρανε τα όπλα, πήρανε και πολεμήσαν, έτσι. Προφανώ χύθηκε και αίμα. Μετά στην Οκτωβριανή Επανάσταση, πάλι πήρανε τα όπλα, πάλι χύθηκε αίμα. Σωστά. Βλέπει κάτι τέτοιο τώρα που εγώ δεν το βλέπω. Το αίμα περιμένει, καημένο μου κι εσύ. Ε. Περιμέ... αίμα, αγάπη μου, χύνεται καθημερινά στα σπίτια. Ε. Σήν, το ναι, ναι. ότι δεν το βλέπει είναι το πρόβλημα σου αυτή τη στιγμή. Βρέκα, ραγκιό Ζάκο, αυτοί ανέμα κατήμα τη οδίου, στο τέλο θα του για οι αστυνομικοί να φέρν και σάντια από κοινο το ποδο. Αμα να κάνει επανάσταση. Ας κανονικά, όχι Εσύ τι θέσει όλο αυτό που απαιτεί από κάποιους άλλους να κάνουν την επανάσταση. Δηλαδή δεν... έχεις λίγο τη λογική του σκλάβου, δεν θέλω να σε ταράξω, που περιμένει να έρθει ο Σωτήρας να σε σώσει. Αυτό το τηλεοπτικό, το τρέιλερ που βγάλατε, μπορείς να το βάλεις και στη ραδιοφωνική ελληνοφρένεια. Είναι ότι πιο τέλειο έχετε κάνει όσα χρόνια σας ακούω. Γιατί? Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ε, πάρα πολύ εύθοχο, έξυπνο και αντικειμενικότατο. Αλλά πραγματικά φοβερό. Θα έχω μια απορία. Η απορία ξεκέφευνα να είναι σήμερα. Εάν υπήρχε το ΕΑΜ, θα ήμασταν μονακό ή όχι. <laughs> Αυτή είναι η απορία σημερινή. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Όχι, όχι άλλο, άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω. Τι Στην γνώμη σου. Τη Σιριδαία τι βάζει στον ίδιο επίπεδο με τη Λουκά και τη Νεολουκά. Είναι ίδιες είναι, τι εννοεί. Επειδή λένε άλλα πράγματα, ίδιες είναι. Στο ίδιο επίπεδο δεν είναι, ρε παιδί. Ακριβώ στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή τι σου λέει ρε Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. το Κάτι παίρνουνε, τι παίρνουνε, ρε Μα το δώσουν και σε εμά. Παιδί μου, ημένη είναι μουτζαχεντίν τη Εκκλησία, η άλλη μουτζαχεντίν του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω στο, στη συγχωρεμένη γιαγιά μου έχει φυλάξει κάτι ψηφοδέλτια το Πασόκ Δεκαετία του 90 Τέλεια Άμα θέλει να, να, να στα στείλω εσένα Να τα διανέμεις εκεί στη Ριζέα και τέτοια mm. Να έχουν να ψηφίζουν ακόμα Δεν γίνεται, μην την να βάλεις την κακέρα τη ηλιδέα. Μα φάει τα Μισό λεπτά, κύριε παιδί μου, δεν εκτιμούμε ότι είναι κάποιοι που βγαίνουν και το λένε ακόμα και δεν ντρέπονται. Άσε με μαι, με την καθυστερημένη, εγώ σου το λέω. Η γυναίκα είναι κομπλεξική, δεν τη δίνει σημασία ο άντρα της και κάθεται και λέει μαθήκε στο ραδιόφωνο για να ασχοληθεί κανεί μαζί τη. Πώ μα φάει τα νεύρα, η κα... προτιμώ χίλιε φορέ του δεξιού και του πασόκου παρά στο το Έλα, Μορχενάτη, τι έγινε. Καλά. Τι καλά, ρε Μαρκέ, τι βάρε πάλι για αέα μου και μαρκέ. Βλέπει να ξυπνάει κανένα. Όχι, αυτό σιγουριά το βάζω. Λέω, κοιμούνται, αφού κοιμούνται, α βάλουμε εμεί την ώρα που κοιμούνται. Μα πάρουν και χαμπάρι, την ώρα που κοιμούνται, να βάλουμε και κανένα αέα μου να γουστάρουμε μεταξύ μα. Τώρα που προσπαθούσα να μιλήσω, άκουσα και τη Σιριζέα, φίλε, γράψε τα πελκυσία. Ταιριάζει η τριπομπή για το αέα μου, ταιριάζει η Σιριζέα. Ναι, ν, ν, μια χαρά. Μάλιστε με το μονακό, φλε. Το Τσόκαρο, τι σου είπε, Κασέ, Η Σιριζέ, ε. Ναι, ναι, αυτή τι, καλά, αυτή λέει ότι σα συγχαίνεται. Γιατί άραγε σα παίρνει τηλέφωνο. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει, γιατί αντιλαμβάνεται που και που και τη μαφία τη δικιά τη. Καλά, εμεί είμαστε κολλημένοι, εντάξει, δεν έχει τσοτήρια. Αλλά το ξέρει, δεν κοροϊδεύουμε από την αρχή. Ξεκινάμε και λέμε είμαστε κολλημένοι. Όχι, το θέμα είναι το εξή, ότι η απλή λογική λέει ότι αφού Για να κάνεις ένα τη ναι, είναι Μπορεί να σε δεν έχει Απλά στην να ξέρεις. Το πιο ερωτεύσιμο είναι τη που θα σου σε και με τον τρόπο που θα σου το Εγώ έχω την εντύπωση ότι της... αυτή πρέπει να έχει πλατυποδία, όχι μόνο στην πατούσα, αλλά και στον εγκέφαλο. Έλα. Έλα τι. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Πώ έτσι μιλά σε τόσε ώρε. Συμβαίνει αυτό καθημερινό σε 14 χρόνια τώρα. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό Δε... σε ενημερώνω εγώ. Τα σε λυπητζεριά μου. Για ποιο λόγο. Για τα 14 χρόνια που σου συμβαίνει αυτό το κακό. Εντάξει, δεν πειράζει. Τον τηλάρω, έχω μάθει. Είμαι σκληρό. Έριμε σαν και Το έχουμε καταλάβει, ναι, Ότι ναι. όλη η σκληράδα σου περνάει κατά από τη φούστα. Είδε, όπου θα περάσει. Ζητά βοήθεια και πήρα για να με βάλει και εμένα μέσα στην ομάδα. Να μην τα κάνει όλα μόνο σου, να σε βοηθήσουμε κι εμεί. Εμεί είμαστε καμιά δεκαριά άτομα. Επειδή κοιτά παιδιά, όλα όχι μόνο μου, μπουκάρετε κι εσείς, Σε πήρα ένα τηλέφωνο, μα δώσει ένα τηλέφωνο να βρεθούμε να, να συναντηθούμε. Κομμένη η φάση, τώρα το καταλάβω. Εσύ δεν λε ότι ρε παιδιά, τι θα γίνει να γαλήσουμε κι εμεί γαλήτε, Γιατί χανούμαστε. Να βοηθήσουμε λογικά. Το κάλεσμα απάντησε. Έλα παιδί μου γαλήσαμε. Ένα μπουκ δεν θα βρίσκαμε να μα γαλήσει επιτέλου. Για την άλλη παρασκευή τώρα την προλαβαίνουμε Πολύ επίκαιρο θα πας YouTube και θα βρεις το Χατζιχρίστο ταινία του 66 Φως νερό τηλέφωνο οικοπέδα με δώσεις Και θα βάλεις από το τρίτο στο τέταρτο λεπτό Και θα το συνδυάσεις με ό,τι θες εσύ Κανείς δεν ζημιώθηκε αγοράζοντας γη Ο οποίο καλογρίτσας που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV Σα βγεις τον πηγεμό για την Εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε απάτη Ο Ιωάννης Καλογρίτσας είναι ο ιός του εργολάδου και ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα κατασκευαστή. Δηλαδή τι μας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Καλογρίτσα και την ατυχία; Το θέμα να μου πείτε. Η κόπεδα πλησίων της ομονίας του διαβόλου τη μάνα και ακόμα παραπέρα. Σα βγει τον πηγεμό για την ηθάκι. Γιατί καλός πολίτης είναι ο Τόπο και που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Την τρίμη Με κάτω από ένα καράβι από το 50 έχει να φανεί. Και εσύ διδότηκες μες δε λιμάνι Με ανθοδέσμη που χυμαραθεί Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδει Ο Στόλοι ήθελα για την Παρασκευή μια αφιέρωση. Ρίξε. Ήχε πάρει ένας απ' τη μαγούνα με κάτι κουβάζεται για να βγάλει τα νερά. Ναι. Μπορεί να το βάλει την Παρασκευή.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 Να χαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι, μπα πάει χαμένο τόσο νερό. καλό, δεν είναι, όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει πάσει αγωγούς. Ε, πήγαιντε τι να πω. Καλά μαλακάς είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώ είναι. Στράτος, Τζόρτζο Γλου. Θα σε γα***σω. Έλα. Ε, λοιπόν, έναν υπεύθυνοτος μου. Το νερό να μαζέψεις. Α, τώρα, κοιμά, γα***, γ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 έχουν σπάσει τα νερά της μαγούλας εγώ αυτό ναι, κρατάω ναι ναι ναι ετοιμόγενη μαγούλα τι είναι δεν, δεν είναι. σου να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά τα μαζεύουμε δω στο σκ τόσες δε προτάσεις δε κάνουν δεν... δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη τα λέει ο Ε, καλησπέρα! Yeah. Λοιπόν, ε, είχα πάρει κάποτε για τη μαγούλα για ένα πρόβλημα που είχαμε. Τι πρόβλημα είχατε στη μαγούλα? Ε, ναι, με κάτι νερά, εμπάσχεται και μου έχουν πει ότι με κορεϊδεύετε με αυτό. Λοιπόν, <σχει> να τελειώνει αυτό, κατάλαβε. Ποιο είναι το μικρό σα? Έλα, έλα, να τελειώνει αυτό, γιατί θα, θα, θα έρθω εκεί πέρα και δεν ξέρει τώρα τι θα γίνει. Μισο... Εντάξει! Μισό λεπτό είσαι εσύ που είσαι πολύ άντρα που έπαιρνε από τη μαγούλα που ήταν έγκυο. Λοιπόν, εμένα το μαγάδι μου θα τα πιάσε, ε Θα σε πιάσε και θα σε κάνω. Μισό λεπτό, ναι. στη Μαγούλα ναι. Τρέχουν ακόμα τα νερά Επίση το Επίσης, το νερό είναι που σας κάνει τόσο ναι. άντρα Τι έχει το νερό της Μαγούλας σε και μέσα Και το Όλο λόγια είσαι Ποιο είναι Ποιος κύβει στους αφέδες το κεφάλι και ποιος τα βράδια λέει σαν παιδί Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτοι την αρχή Η λεπτικός τις έας σε πηγάνει κι η αριάλη έχει μου καθεί Για, για παρασκευή, ρε φίλε, το Τακύρι Λάμπρο το θυμάσαι με τι ηλεκτρονικέ κατασκευέ. Εμεί φτιάχνουμε ηλεκτρολογικέ κατασκευέ και τι λε εσύ. Για, άμα σα ζητήσετε να μου φτιάξετε ένα μεταλλικό σοβρακάκι, θα μου το φτιάξετε. Ναι, χαίρετε. Γεια. Yeah. Να, μιλήσω... να το φωνάξω. Το Πώς? Με τον κύριο Τακύρι Λάμπρο. Πώ? Με τον κύριο Τακύρι Λάμπρο θα ήθελα να μιλήσω. Με τα πατατάκια. Όχι. Ναι. Ποιο τσακύριση, Το Λάμπρο θέλετε ή τον τσίψ. Πάρα... Είναι ο αδελφό του ξένου. Συγνώμη, ο, ο κύριο Τσακίνη Λάμπρο μα πήρε τηλέφωνο και μαδρότα για ειστού. Η ράχνη αυτό ο τσάκη που ζητάτε. Ταραντούλα, αυτό που φωνάζουμε είναι το ψευδωνισμό του. Δεν ξέρω κύριε αν έχει ψεβότητα. Όχι, εσεί τι πουλάτε. Εμεί κάνουμε μεταλλικέ και ηλεκτρολογικέ κατασκευέ. Μάλιστα. Πα έδωσε ένα φαξ να στείλουμε μια προσφορά αλλά επειδή θέλουμε κάποιο διεθνή και δεν μα έδωσε το τηλέφωνο. Να σα πω, αν σα ζητήσω να μου φτιάξετε ένα μεταλλικό και τσίκηνο κάτι τα φτιάχνετε. Θέλω να διαφυλάξω ότι πιο πολύ έχω. Ε, με συγχωρείτε. Σε σπίτι έχετε πάρει, κυρία. μου σα παρακαλώ. Σπίτι είναι εδώ πέρα. Και έχετε Είτε, το μου, το νότιο, δεν να ήθετε, Ας το ότι θα και θα μα μπήξει. Posti czach, nóża dina, a kui pam. κάπου κάπου, βάζα μου λίγο τον άβωνε γιατί είχε πει κάτι ωραίο για τη Νέα Δημοκρατία ότι όσοι φυφίζουν Νέα Δημοκρατία ή τη στηρίζουν και τα λοιπά επειδή είναι κλέφτες, ότι είναι και αυτός κλέφτης κάτι τέτοιο. Βάλτε το αν θέλεις την παρασκευή να τα ακούσουμε λίγα και εσύ Πασό και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών.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 Τασόπουλο, το ξέρει. Το ξέρω. Ο Τασόπουλο, λοιπόν, θέλω την Παρασκευή να βάλει αυτό που λέει ότι έχει γαμίσει τη Μεσή Αθήνα. Τατσόπουλο, δεν θέλω να σου ταράξω, άρα Εγώ το λέω Τασόπουλο. Mm -hmm. Λοιπόν, και να βάλει κάποιε από αυτά που λέγανε ΣΥΡΙΖΑ, Ιανέλ, το Πασόκη, Δημάρη, Νέα Δημοκρατία και ο Λεβέντη. Mm -hmm. Όχι σχέση με αυτό, και να βάζει τον Νικολόπουλο και τον άλλον από τον Καμένο, τον να λένε στα τέσσερα. Ε, εντάξει, έχω πηδήξει και τη Μεσή Αθήνα. Πρέπει να... γιατί χανόμαστε. Θα τον παίξω κι εγώ Στα τέσσερα Κάθε σταγόνα από σένα Το τέλος του έρωτα Εντάξει, έχω πηδίξει και τη μισή Αθήνα Υπάρχει φως στο βάθος Το φως έγινε τρυπάνη Λε παιδί μου γιατί ήσες και πειράζεις εκεί Τελικά ώρα είναι τώρα το σέξι Δεν ξέρετε γιατί χανόμαστε Μια πλαστική Αν έμεισες ημέρα πίστεψες εσένα να Για για θέλω για όποτε. Ηλεκτρικός τις σε πηγάδι; Ναι.